Πρόλογος. Το παρόν έργο ξεκινά από μια απλή αλλά κρίσιμη διαπίστωση. Παρά τη συσσόρευση γνώση, δεδομένων και τεχνολογικών δυνατοτήτων, ο σύγχρονο κόσμος εξακολουθεί να περιβάλλεται από ερωτήματα που είτε δεν έχουν απαντηθεί είτε δεν μπορούν να απαντηθούν με τον τρόπο που συνήθως τα διατυπώνουμε. Τα ερωτήματα αυτά δεν ανήκουν σε ένα μόνο πεδίο. Διατρέχουν τη φιλοσοφία, την κοινωνία. Την οικονομία, την τεχνολογία και την επιστήμη. Άλλα αφορούν το νόημα και την κατεύθυνση της ανθρώπινης πορείας. Και άλλα τα όρια της επιστημονικής γνώσης και της θεωρητικής μας κατανόησης. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να τα προσεγγίσει όχι ως αδυναμίες. Αλλά ως δομικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης σκέψης και οργάνωσης. Γιατί τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τα αναπάντητα ερωτήματα δεν υπάρχουν επειδή δεν έχουμε προοδεύσει αρκετά. Υπάρχουν επειδή ορισμένα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα, αξιακά ή θεσμικά φορτισμένα, και δεν επιδέχονται μονοσήμαντες λύσεις. Σε κοινωνικό και φιλοσοφικό επίπεδο, πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά επειδή 1. Εμπλέκουν αντικρουόμενες αξίες. 2. Συγκρούονται με κυρίαρχα οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. Ή απαιτούν συλλογικές αποφάσεις που καμία τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Σε επιστημονικό επίπεδο, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όχι από έλλειψη προσπάθειας. Αλλά επειδή τα υπάρχοντα θεωρητικά πλαίσια δεν επαρκούν. Συνυπάρχουν ανταγωνιστικές θεωρίες με διαφορετικές ερμηνευτικές δυνάμεις. Επειδή το ίδιο το ερώτημα αγγίζει τα όρια της μεθόδου. Το βιβλίο αυτό δεν αντιμετωπίζει τα αναπάντητα ερωτήματα ως προσωρινά κενά που θα γεμίσουν. Αναπόφευκτα στο μέλλον. Αλλά ως ενεργά σημεία έντασης, Μέσα από τα οποία εξελίσσεται η γνώση, η κοινωνία και η επιστήμη. Η διαφορά μεταξύ άγνοια και ορίου. Κεντρική θέση του έργου είναι ότι πρέπει να διακρίνουμε καθαρά την άγνοια από το όριο. Η αφορά όσα δεν γνωρίζουμε ακόμη, Ελλιπή δεδομένα. Ανεπαρκή εργαλεία, προσωρινές θεωρητικές αδυναμίες, η επιστήμη και η έρευνα κινούνται διαρκώς προς τη μείωσή της. Το όριο, αντίθετα, αφορά όσα δεν μπορούν να περιγραφούν πλήρως από ένα δεδομένο θεωρητικό πλαίσιο. Δεν είναι μετρήσιμα χωρίς να αλλοιωθεί το αντικείμενό τους. Δεν επιδέχονται οριστική απάντηση χωρίς να εισαχθούν αξιακές ή φιλοσοφικές παραδοχές. Η σύγχυση ανάμεσα στην άγνοια και το όριο οδηγεί είτε σε αφελή αισιοδοξία. Όλα θα λυθούν με περισσότερη τεχνολογία. Είτε σε στήρο σκεπτικισμό. Το παρόν βιβλίο προτείνει μια τρίτη στάση. Τη συνειδητή αποδοχή των ορίων ως εργαλείο κατανόησης και υπευθυνότητας. Σκοπός και κατεύθυνση του έργου. Ο σκοπός του βιβλίου δεν είναι να δώσει απαντήσει εκεί όπου δεν μπορούν να υπάρξουν. Αλλά... Να χαρτογραφήσει τα είδη των αναπάντητων ερωτημάτων. Να διακρίνει τα κοινωνικά και φιλοσοφικά από τα αυστηρά επιστημονικά. Να δείξει πως τα όρια της γνώσης επηρεάζουν την ανθρώπινη πορεία. Με αυτή τη διάρθρωση, τα αναπάντητα ερωτήματα αντιμετωπίζονται όχι ως αποτυχία της σκέψης, αλλά ως συνθήκη οριμότητας, ως το σημείο όπου η γνώση συναντά την ευθύνη.